Σε αληθίες του Πανταχού παρών και τα πάντα πληρών στις αυρώς να αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον στον μύρει και καθάρισμα στους μας και λίδους, και σώσουν αγαθέτες ψυχά, Θα ξεκινήσουμε από κάτι που είπαμε την προηγούμενη φορά το οποίο ήταν λίγο προκλητικό. Είπαμε ότι δεν είναι σωστό να λέμε το λογισμό μας στη σκέψη μας τον προβληματισμό σε άλλους και πιο σίγουρο να το λέμε στον πνευματικό μας. Και σαφώς αυτό αφήνει ένα κενό, και είναι το κενό των σχέσεων. Ε, και εφόσο λέμε ότι η Εκκλησία είναι μια κοινότητα προσώπων ε, που προσπαθούν να έχουν σχέση όπως θέλει ο Θεός μεταξύ τους, άρα είναι ένα κενό το να μην μπορείς να ανοίξεις την καρδιά σου στον άλλον άνθρωπο. Και μάλιστα αυτό έρχεται και σε αντίφαση με πολλούς που λειτουργούν σε μια ψυχολογική βάση που λένε ότι λειτουργεί θεραπευτικά το να ανοίγουμε την καρδιά μας στον άλλον άνθρωπο. Όλα είναι σωστά και όλα είναι λάθος. Όλα εξαρτώνται από τη στιγμή, από τις περιστάσεις και από τους ανθρώπους. Αυτό που είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας και αυτός ήταν ο λόγο που υπόθηκε είναι να ξέρουμε πού μιλούμε και τι λέμε. Να υπάρχει δηλαδή διάκριση. Όταν διαπιστώσει κανείς ότι ο άλλος δεν είναι καλός ακροατής όχι με την έννοια το απλώς να μας ακούσει αλλά να, χειριστεί, να διαχειριστεί σωστά αυτά που θα του πούμε τότε είναι προτιμότερο να μην πούμε. Γιατί θα εκτεθούμε όχι απλώς ψυχολογικά αντί τον άλλον, αλλά θα εκτεθεί η πνευματική μας κατάσταση σε κινδύνους. Όταν ο άλλος είναι δούλος των παθών του, δεν είναι σοβαρός, θα γίνουμε κι εμείς σκλάβοι αυτού και των παθών μας. Οπότε ασφαλώς μπορούμε να μιλούμε σε ανθρώπους, αλλά άνθρωποι οι οποίοι έχουν σοβαρότητα, όχι σοβαροφάνεια, είναι ολιγόλογοι και έχουν κάποιο πνευματικό βάρο ή έχουν κάποια πνευματική προσωπικότητα, η οποία δεν εκφράζεται με χαρίσματα τα οποία πάντοτε τίθενται υπό, αμφ, τίθενται υπό αμφισβήτηση, αλλά έχουν, μια, έχουν πάρει στα σοβαρά τη ζωή του και έχουν συνέστηση στι αδυναμίε του. Σε αυτόν τον άνθρωπο ασφαλώς κανείς μπορεί να ανοίξει την καρδιά του. Αλλά αν όμως η ζωή μας είναι σε καταβάση σε μία προχειρότητα, σε μία επιπολαιότητα και δεν σεβόμαστε τα δώρα που μας έδωσε ο Θεός και ιδιαίτερα το δώρο της ζωής και την ευθύνη έναντι αυτού του δώρου, σαφέστατα μπορεί να είναι ο πιο χαρισματικός άνθρωπος κατά τα αλλά δεν έχει βάσεις μέσα του πνευματικές και άρα αυτά που θα ακούσει δεν θα τα ε, εργαστεί μέσα του με τέτοιον τρόπο που να έχουμε ωφέλεια και οι δύο. Επομένως ασφαλώς ανοίγουμε την καρδιά μας αλλά να ξέρουμε πού και πώς. Όπως κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι η κοινωνικότητα είναι μία εξωστρέφεια διαρκής. Ούτε μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι η αντικοινωνικότητα είναι ο άνθρωπος να βρίσκεται σε κατάσταση σιωπής και να είναι ολιγόλογος. Η αληθινή κοινωνικότητα εξαρτάται από το πόσο η καρδιά μας είναι σε θέση να ανοιχτεί προς τον Θεό και να λειτουργεί διακονητικά έναντι του αδελφού. Να βγει δηλαδή από τον εαυτό μας. Αλλά αυτό θα δούμε και θα προσπαθήσουμε σήμερα πώς μπορεί η καρδιά να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο αν είναι εχμάλωτη των παθών. Έτσι λοιπόν χρειάζεται να ξεφύγουμε από μια επιπόλαιη προσέγγιση τη της ζωής μας, συνηθίζεται να λέγεται πως είναι καλό να μην εμπιστευόμαστε εύκολα τους ανθρώπους, αλλά εξίσου αληθινό είναι και το να μην είμαστε καχύποπτοι αντί των ανθρώπου. Χρειάζεται ισορροπία. Και αυτή η ισορροπία δεν είναι κάτι που εκ του φυσικού έρχεται σε κάποιους ανθρώπους. Είναι δώρον η ισορροπία η οποία είναι καρπό μιας προσπάθειας, ενός αγώνος, κάποιων δοκιμασιών, κάποιων πειρασμών που ξέρουμε όμως να τα αξιολογούμε όχι με κέντρο και κανόνα τον εαυτό μας αλλά το σώμα του Χριστού. <κυρίου> Προσπαθεί ο άνθρωπος να βρει μια ισορροπία, να δει τα πράγματα με έναν ορθολογισμό, με μια εξορθολογικοποίηση Τη ζωής Του. Αλλά αυτό δεν είναι δυνατότητα γνώσης και αλήθειας. Υπάρχει δηλαδή η γνώση του εαυτού μου, η γνώση των άλλων που έχει να κάνει με την όξυνση του νοός μου, της σκέψεός μου, της αναλυτικότητας. Αλλά αυτό δεν είναι αποκαλυπτικό του όλου του ανθρώπου της ζωής μου. Αποκαλυπτικό είναι όταν έχω κριτήριο, έχω μέτρο, δηλαδή κρίνω τον άλλο, με ποια βάση, με ποια αναφορά. Το εφήμερο, το προσωρινό, το κέρδος, την, ωφε, την ωφέλεια, την ασφάλεια, τι. Ποιο είναι το πρόσωπο όλης μου της προσέγγισης που κυριαρχεί. Η προσέγγιση της ζωής μου έχει να κάνει με κάποιες αρχές, με κάποιους λόγους, με κάποιες αναφορές. Εάν κέντρο της ζωής μου είναι η δική μου κρίση, αυτό που κυριαρχεί στη ζωή είναι η αντίληψη του εαυτού μου, είναι η προβολή του εαυτού μου. Δεν έχει πολλές δυνατότητες αυτή η προσέγγιση. Αναλύω και γνωρίζω εξωτερικά, όχι βαθύτερα. Και έτσι η ισορροπία μου είναι ισορροπία εξωτερική. Είναι ισορροπία των φυσικών μου λειτουργιών. Δεν είναι ισορροπία του «είναι» μου. Άλλο η ισορροπία που έχει να κάνει με την ρύθμιση των φυσικών μου λειτουργιών ή συμπεριφορών που προσπαθώ να τα φθέσω σε ένα μέτρο και σε κάποιο επίπεδο. και η ισορροπία που έχει να κάνει με την γνώση του είναι. Και αυτή η γνώση του είναι έχει να κάνει με τη γνώση του Θεού. Με την προσέγγιση του Θεού. Έτσι λοιπόν, δεν μπορώ να εκφράσω το θέλημά μου, την επιθυμία μου, τις σκέψεις, οποιονδήποτε. Τι κριτήριο έχει ο άλλος. Ο καθένας μας έχει ένα κριτήριο ζωής. Εγώ έχω ένα α κριτήριο, ο άλλο β κριτήριο. Του καταθέτει το πρόβλημά μου, τι κριτήριο μου το λέει. Συνήθως όλοι έχουν μία αντίληψη του φυσικού ανθρώπου. Τι μου φαίνεται σωστό, τι μου φαίνεται λάθος. Ανάλογα με την αγωγή που έχω και τι σκαταβολές και τη μόρφωση που έχω. Αλλά σε όλα αυτά λείπει η καθολικότητα του είναι και της γνώσης. Είναι μια επιμέρους γνώση που έχει να κάνει με τη δυνατότητα των εγκεφαλικών λειτουργιών ή της συναισθηματική ευαισθησίας, της συναισθηματική καλλιέργειας. Δηλαδή σε όλα αυτά, αυτό που κυριαρχεί είναι το, ο άνθρωπος. Με τις δυνατότητες που έχει. Και ο άνθρωπος με τα πάθη του που έχει. Πώς μπορώ λοιπόν να εμπιστευτώ την αναζήτησή μου, τον προβληματισμό μου σε έναν επαθήν άνθρωπο, που δεν έχει ειδικό βάρος δεν, έχει βάρος, δεν πατάει στη γη, δηλαδή δεν έχει μια πνευματικότητα με αυτή την έννοια, Απλώς αυτό που μπορεί να μου προσφέρει μόνο είναι κάποιες στιγμές χαλάρωσης. Να το πω, να ξεσπάσω, να εκτονωθώ. αλλά αυτό δεν είναι ζωή, δεν θα μου δημιουργήσει τη δυνατότητα να ζήσω. Αυτό που νιώθουμε και όταν βρισκόμαστε πιο πολλοί άνθρωποι μεταξύ μα, περνούμε όμορφα, αλλά δεν τον ονόμαστε, εκτονονόμαστε μόνο. Δεν είναι αυτό γεύση ζωή, δεν με αναπτερώνει η συνάντηση με τον άλλον άνθρωπο. Αν κάποια συνάντηση έχει Χριστό και έχει αλήθεια, φαίνεται, αν μου την Άμμογενά αναπτύρωση. όχι απλώς μια χαλάρωση Λοιπόν βεβαίω τη δυστυχία που έχουμε όλοι που μας λείπει και ο Χριστός και έχουμε ψυχολικά προβλήματα κάτι είναι και αυτό Αλλά αυτό δεν είναι το ζητούμενο Συνήθω οι άνθρωποι φοβούμεθα την αναζήτηση της όντως ζωής και μένουμε σε ένα ψυχολογικό επίπεδο Πόσο να σταθούμε καλά πόσο να χαλαρώσουμε πώς να βγούμε από τη μοναξιά μας μια μοναξιά μας που δεν είναι πραγματική Έτσι λοιπόν αυτό είναι ένα πρόβλημα Δύσκολα μπορούμε να επικοινωνήσουμε σε βαθύτερο επίπεδο και να νιώσουμε μία ανάπαυση και δεν μας τρέφουν οι σχέσεις μας. Δεν μας αναπτύσσουν, δεν μας οθούν προς τον Χριστό, δεν μας γεμίζουν. Λοιπόν, σε αυτού του επίπεδου στις σχέσεις δεν μπορείς να εμπιστευθείς την αγωνία σου, τον πόθο σου. Την αναζήτησή σου, τον προβληματισμό σου. Γιατί απλούστατα ο προβληματισμός μας που μπορεί να έχει κάποια αξία αρχίζει να γελιοποιείται. Αρχίζει να χάνει την δύναμή του. Ο προβληματισμός μας, η αγωνία μας είναι... Η αιτία τη ζωή, πώ να το πούμε, δηλαδή, ένα προβληματισμό και μια γωνία και μια αναζήτηση είναι αρχή τη πνευματική μα γέννηση. Αν αυτό δεν ξέρουμε πού να το αναφέρουμε και το αναφέρουμε στον Δίνα, στον οποιοδήποτε, αν δεν υπάρχουν προποθέσει και σε αυτόν, το μόνο που παθαίνουμε και κερδίζουμε, που είναι μόνο ζημία, υποβαθμίζεται, χάνει την δυναμικότητα προβληματισμού μα και κατεβάζει την επίδοση και γίνεται μια γελιότητα τελικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι λέμε και σε ποιους ομιλούμε. Ένα στοιχείο είναι αυτό για να συμπληρώσουμε τα προηγούμενα που εβδομάδα. Να πούμε λοιπόν για τον άνθρωπο των παθών, για τον εαυτό μας δηλαδή, που είναι εχμάλωτος στα πάθη του. Να ξέρουμε πως... Η εχμαλωσία στα πάθη μας είναι εξαιτία της θέλησής μας. Δεν μας αναγκάσει κανείς. Εξαιτίας της, του αυτεξουσίου μας γινόμαστε εχμάλωτοι των παθών μας. Και όταν εμείς στενοχωρούμεθα για τα πάθη μας κλαίμε, πονούμε, αντιδρούμε, διαμαρτυρόμαστε Και όταν ακόμα εξομολογούμαστε τις περισσότερες φορές αν όχι όλες δεν εξομολογούμαστε για να συμφιλιωθούμε με τον Θεό αλλά να λυτρωθούμε από τι όχι από τα πάθη από τη συνέπειες των πάθων. Δέστε, τι συμβαίνει πέφτω σε ένα πάθος σε μια αμαρτία αυτό με συντρίβει αφήνει συνέπειες μέσα μου χάνεται η ειρήνη και πάμε να εξομολογηθούμε και κλαίμε όχι για να ελευθερωθούμε από τα πάθη αλλά να λυτρωθούμε από τις συνέπειες του πάθους και όχι να συμφιλειωθούμε με τον Θεό γιατί συμφιλίωση με τον Θεό σημαίνει πόλεμος εναντίον των πάθων εμείς και τα πάθη μας θέλουμε να κρατήσουμε και τις κακές συνέπειες να μην έχουμε να το προσέξουμε έτσι. Σύμβανε. προσωπικά σε δεν ξέρω σε εσάς Οπότε, τι γίνεται Από τη μια κλέμη πω, πω τι έπαθα, τι έκανα, τι έρανα Όσο είναι οι ενοχές. Μόλις εξομολογούμε θα γίνει να φύγουν οι Για να είμαστε ήσυχοι Όχι για να πολεμήσουμε τα πάθη Δεν μας ενιάζει αυτό Εμείς θέλουμε να κρατήσουμε και τα πάθη και τον Θεών Η εξομολόγηση στην ουσία δεν είναι διαδικασία λύτρωσης Αλλά διαδικασία συμφιλίωσης με τον Θεών. Ο σκοπός δεν να επιβιώσουμε αλλά να βιώσουμε τον ουρανό. Εμεί προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Γιατί δεν αντέχουμε. Μας έγινε ο βίος αβίωτο Αποτέλεσμα της αποσίας της ζωής και εξαιτία των παθών μας. Και εξαιτίας δυσκολίες που έχουμε. Το συγκρούσιο των εσωτερικών που παλεύουμε. Ο σκοπός όμως είναι να βιώσουμε τον ουρανό και όχι να επιβιώσουμε. Έτσι λοιπόν με τη θέλησή μας αμαρτάνουμε και αυτό που ορίζει την αμαρτία μας κυρίω είναι ότι δεν έχουμε πόθον να ελευθερωθούμε από, τα, από το πάθος μας από τα πάθη μας και σαν τι μοιάζει ο άνθρωπος σαν αδέσποτος ύπος σαν αδέσποτο άλογο δηλαδή δεν έχει κυρία δεν δεσπόζει στο άλογο κανείς και πήγαινε από εδώ και από εκεί Έτσι λοιπόν Σε αυτές τις καταστάσεις, όταν ο άνθρωπος είναι αιχμάλωτος των παθών του, δεν χρειάζεται να τον ελέγχουμε, ούτε να τον διδάσκουμε, ούτε να θέλουμε να τον διορθώσουμε. Ακόμη και αν μας ρωτά ο άνθρωπος, πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί στο να απαντούμε. Και να δίνουμε συμβουλέ ή να βρίσκουμε, να λέμε, τρόπους για να διορθώσει ο άνθρωπος. Γιατί όλοι οι άνθρωποι ζούμε μέσα στην άγνοια, αλλά αυτή η άγνοια είναι θελούσιος. Κατά τους νομικούς δεν δικαιολογείται άγνια άγνοια νόμου. Έτσι είναι δικηγόρια, δικαιολογείται άγνια άγνοια νόμου. Έτσι λοιπόν, δεν δικαιολογείται και η άγνοια του νόμου του Θεού. Όποιος έχει άγνοια, εκούσια, θεληματικά έχει την άγνοια. Και αν του πεις κάτι, τον ξεβολεύεις. Και τι θα κάνεις, θα σε εκδικηθεί, θα γίνει εχθρό σου, θα σε μισήσει. Όποιος λοιπόν λέει ότι δεν γνωρίζει, προσποιείται ότι δεν γνωρίζει και δεν θέλει να γνωρίσει. Όποιος θέλει να γνωρίσει, θα γνωρίσει. Όταν λοιπόν λε τη γνώμη σου ή καλύτερα τη γνώση σου στον άλλο, τον ξεβολεύεις. Γιατί έρχεσαι σε σύγκρουση με τα βαθύτατα της ψυχής του που τον κάνουν αγνοή. Τι με κάνει να αγνοώ? Κάποια πράγματα, κάποιες καταστάσεις, κάποιες αδυναμίες, κάποια πάθη που θέλω να αγνοώ. Όταν λοιπόν λέμε τη γνώση μας ή την αλήθεια ή τη γνώμη μας σε κάποιον, ουσιαστικά ξεβολεύουμε και βγάζουμε στην επιφάνεια αυτό που θέλει να κρύψει. Αυτός πίσω από το οποίο χειρώνεται το πάθος μας, το πάθος του ανθρώπου. Και το τι θα πετύχουμε απλώς θα μας εκδικηθεί. Απλώς θα μας μισήσει ο άνθρωπος. Γι' αυτό να ξέρουμε, κανείς δεν βρίσκεται στην άγνοια χωρίς να έχει ευθύνη, Κανείς δεν μπορεί να προσποιηθεί ότι δεν γνωρίζει. Δεν θέλουμε και δεν γνωρίζουμε. Εκούσια, ευθελούσια είμαστε στην άγνοια. Και είμαστε στην άγνοια γιατί θέλουμε να συνεχίσουμε τον τρόπο που ζούμε. Αν λοιπόν θέλεις να βγάλεις την επιφάνεια την αλήθεια του άλλου ανθρώπου, απλώς θα φέρει σύγκρουση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το έχουμε υπόψη μας για να έχουμε ειρήνη στις σχέσεις μας και να ξέρουμε πραγματικά πόσο μπορούν να είναι αποτελεσματικά τα λόγια μας οι στάσεις μας και οι αντιδράσεις μας η διασύνη που μας πιάνει και η διάθεση να σώσουμε τον άλλον είναι ένα ψέμα για τον απλούστατο λόγο όταν ο ίδιος ο σταυρός του Χριστού μας δεν μπορεί να σώσει τον άλλο άνθρωπο γιατί δεν θέλει ο άνθρωπος έχουμε το αυτεξούσιο. Θα κάνουμε εμεί τίποτα παραπάνω, όσο και αν κλαίμε, όσο και αν παρακαλούμε, όσο και αν προσπαθήσουμε να πείσουμε τον άλλον άνθρωπο. Αν δεν θέλει, δεν τίποτα. Ούτε ο Θεός τον σώζει, αν δεν θέλει ο άνθρωπο. Γι' αυτό, όταν έχουμε άγχος και όταν βιαζόμαστε, είμαστε τελείω λάθος. Γιατί δεν ξέρουμε τη... την πραγματικότητα τη αμαρτία, των παθών, τη ελευθερία του ανθρώπου, αλλά και τη δική μα Πραγματικότητος. Έτσι λοιπόν να το εξηγήσουμε πάλι συνολικά και να μείνει μέσα μας αυτό. Μην το κάνουμε, μην γινόμαστε κήρυκες και σωτήρες των άλλων ανθρώπων. Μην θέλουμε να ανοίξουμε τα μάτια του άλλου ανθρώπου. Αν θέλει ο άνθρωπος να ανοίξει τα μάτια θα ανοιχτού. Και μόνο αν μας πιέσει και μας ρωτήσει, τότε διακριτικά μπορούμε να το πούμε τότε ήρθε η ώρα του με το ζόρι η βιασύνη που πιάνε πολλούς γονείς να σώσουν τα παιδιά τους δεν είναι θεραπευτικό αντίδραση απλώ θα βγάλει και εκδικητικότητα όταν ο άνθρωπος λοιπόν βρίσκεται στα πάθη του όσο περισσότερο εμπαθήσει είναι ο άνθρωπος τόσο πιο πολλοί μεγάλες αποφάσεις παίρνει. Θα δείτε, να το πούμε έτσι στην καθημερινή ζωή, όσο πιο τεμπέλις είναι ο άνθρωπος, τόσο μεγαλύτερες ιδέες έχει να σούσει την κοινωνία και να ελευθερωθεί από το σύστημα. Θα δείτε, όσο πιο τεμπέλις ο άνθρωπος φταίει το σύστημα, το καθεστώς, η κοινωνία, η εκκλησία και η πολιτική. Αν αρχίζει να δουλεύει λίγο με τον εαυτό του, τότε ξεχνάει το τι κάλουν οι άλλοι και προσπαθεί να οικοδομήσει κάτι στο μικρό κοσμό του. Γι' αυτό όταν ο άνθρωπος δεν δουλεύει είναι ολοειδές και θεωρίες. Κατά αυτή την έννοια λοιπόν όσο πιο εμπαθείς είναι ο άνθρωπος τόσο μεγαλύτερες θεολογίες θα αναπτύσσει. Τόσο μεγαλύτερη φαντασία έχει για την ζωή. Όταν λοιπόν δεις κάποιον άνθρωπο να αμαρτάνει και να κάνει μεγάλες υποσχέσεις να αλλάξει η ζωή, μεγαλύτερε σπρώτηση θα έχει στη συνέχεια γιατί όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει γιατί έχει μεγάλες ιδέες και έχει μεγάλους, μεγάλους σχεδιασμούς για τον εαυτό του φαντάζεται μεγάλες ασκήσεις μεγάλα επιτεύματα, αγιότητα βίου ρεμβάζει ο τον ανθρώπο γιατί. γιατί απλώς δεν θέλει να συμβαστεί με την πτώση του και να μετανοήσει και να ταπεινωθεί και σχεδιάζει Αντίδοτο σε αυτή του την πτώση, που το συντρίβει επειδή δεν μπορεί να τη δει να πει αυτό είμαι Θεέ μου, ένα πράγμα θέλω να με ελευθερώσει από την αματία μου, δεν μπορεί να αποδεχθεί τα χάλια του και τι κάνει. Φαντάζεται αγιότητε, φαντάζεται οράματα, φαντάζεται πνευματικά κατορθώματα. Ένα άνθρωπο λοιπόν, για παράδειγμα, που στην οικογένεια δεν μπορεί να διαχειριστεί τη γυναίκα του ή τον άντρα του, θα αναλάβει, θα το δείτε αυτό στην πράξη, όλου του κοινωνικού τομεί να σώσει στη γητο... σχολή του παιδιού του, στη γειτονιά, θα μπει σε τα συστήματα του οργανισμού να σώσει όλου του άλλου. Αυτό που δεν ξέρει να διαχειρίζεται τα παιδιά του έχει άποψη πώ να λύσει το κυκλοφοριακό ζήτημα. Έχει άποψη πώ να λύσει το κοινωνικό πρόβλημα. Γιατί δεν θέλει να σταθεί σε αυτό που άμεσα τον αφορά. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε να είμαστε ισορροπημένοι και να μπαίνει μια διαδικασία πνευματική ζωή, πια ξέρουμε τι γίνεται. Βεβαίω, αυτό όλοι θα το φυσβητήσουν αυτό το πράγμα θεωρίες άμα δεν υπάρχουν θα το δουλέψουν πως θα σωθεί η κοινωνία θα καθόμαστε προσευχόμαστε και σε αυτόν τον τομέα τον κοινωνικό πολιτικό ας το πούμε ισορροπημένοι άνθρωποι μπορούν να βοηθήσουν ποιοι οι ταπεινοί ποιοι αυτοί που ξέρουν τα όρια τους και δεν είναι φαντασμένοι και ξεκινούν σιγά-σιγά. Πώ θα καταλάβουν και είναι αυτοί, Αν και στην οικογένειά του είναι ταπεινοί. Είναι συγκροτημένοι. Μπορεί να μην καταφέρουν με τη γυναίκα του, μπορεί να είναι στριμμένοι, ή ο άντρα, ή τα παιδιά. Αλλά έχουν κάποια συγκρότηση, έχουν κάποια συστολή. Έχουν μια ταπεινή προσπάθεια. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που είναι έτσι, ναι, αυτοί μπορεί να είναι αποτελεσματικοί. Και μπορεί να μην είναι η ευθύνη του η κύρια ότι δεν, δεν πάει καλά η οικογένειά του. Αν όμω δεν πάει καλά η οικογένειά τους εξαιτία του ή αυτού τους, γιατί δεν έχουν επαφή με τον εαυτό τους αυτοί είναι οι φαντασμένοι άνθρωποι και θα βρίσκουν τρόπο να σώσουν όλο τον άλλον κόσμο. Αυτός που μπορεί θετικά να λειτουργήσει τον κόσμο είναι ο ταπεινός ο που ξέρει το μέτρο του, που ξέρει τις δυνατότητές του δεν έχει φαντασιώσεις. Αυτός ναι. Μπορεί να πάει χάλια στον προσωπικό και καλούν να αποδίδει, ναι. Και μπορεί να είναι και η οικονομία Θεού, να τον ταπεινώνει η οικογένειά του για να είναι πιο φέλιμος αλλού, να είναι πιο συγκροτημένος. Αλλά κυρίως όμως αυτή η διαστροφή συμβαίνει. Με αυτή η διαστροφή λειτουργούμε. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ. Να συνεχίσουμε. Έτσι λοιπόν, αντί να κάνουμε σενάρια αγιότητος και να έχουμε απαιτήσει από τον Θεό να ξέρουμε ένα πράγμα, ότι είμαστε αμαρτωλοί και ένα πράγμα θέλουμε να ελευθερωθούμε από την αμαρτία να δουλέψουμε πάνω σε αυτή τη βάση να καταλάβουμε την αδυναμία μας και να ζητούμε όχι οράματα και χαρίσματα και δωρεές αλλά μόνο το έλεγες του Θεού όταν ο άνθρωπος θέλει δωρέέ και χαρίσματα είναι ξυπασμένος. Έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Έχει ξεφύγει από την οδό που του ταιριάζει τη συντρίβη και την ταπείνωση. Όταν δεν ζητάς τίποτα σου τα δίνει όλα ο Θεός. Όταν όμως ζητάς δεν σου δίνει τίποτα. Όπως η περίπτωση του ασότου Υιού. Και εξάλλου δεν σε ενδιαφέρον τα χαρίσματα, σε ενδιαφέρει ο Χριστός. Σε ενδιαφέρει συμφιλίωση μαζί Του. Ένα πράγμα, θέλεις και αυτό είναι όλο, το όλο, να συμφιληθείς μαζί Του. Να έχεις την φιλία. Τώρα τι χαρίσματα θα του δώσει μικρή σημασία έχει. Αν εμείς μένουμε στα χαρίσματα κινδυνεύουμε να ξεχάσουμε το πρόσωπο. Και τι μένουμε στα χαρίσματα σημαίνει ότι μένουμε στον εαυτό μας, όχι στον Χριστό. Θέλω χαρίσματα σημαίνει θέλω τον εαυτό μου και όχι τον Χριστό. Όταν θέλω χαρίσματα Μένω σε αυτά και ξεχνώ το πρόσωπο. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν τα χαρίσματα. Μας ενδιαφέρει ένα χαρισμα, η μετάνειη, η συντριβή. Η γνώση των αμαρτιών μας. Όπως λέει ο Βάσης Ισάκρος Ήρος, νομίζω, σε αυτόν που γνωρίζει την αδυναμία του, του δόθηκε η σοφή να γνωρίζει τα πάντα. Όποιος γνωρίζει την αδυναμία του, μπορεί να γνωρίζει τα πάντα. Όταν εμεί ξεφεύγουμε και είμαστε φαντασμένοι, αυτό που είπε η μορή φορά, είμαστε κατά χριστιανοί. Ζούμε ψευδεστήσεις. Ζούμε με ψευδεστήσεις. Κάτι ξυπνα μέσα μας και νομίζουμε ότι είδαμε τον Θεό. Ότι μας αποκαλύφθηκε, ότι μας φανέρωσε, βλέπουμε οράματα, συνδυάζουμε πράγματα, βλέπουμε συμβολισμούς. Δεν είναι έτσι ο Θεός. Και εξάλλου δεν μα απασχολούν αυτά τα θέματα. Ούτε οι προφήτες μας απασχολούν, ούτε οι γλωσσολαλίες μας επασχολούν. Ένα από ένας πράγμας μας απασχολεί, να αγαπήσουμε τον Χριστό και να μας αγαπήσει. Και αυτό μέσα από τη συντριβή, μέσα από τη γνώση των αδυναμιών μας, τη αδυναμίας μας. Αυτό είναι η θύρα της σωτηρίας. Αυτή είναι η ελευθερία. Όλα τα άλλα, τα χαρίσματα είναι βάρο. είναι εμπελά προτιμούμε ε, εξελεξάμι παραρριπτήσθε εν το οίκο του Κυρίου. Προτιμώ να είμαι πεταμένος αλλά στον Χριστόν παρά εν της οίκης των αμαρτωλών που η αμαρτία μας μπορεί να είναι τα χαρίσματά μας, δηλαδή ο εγωισμός μας, δηλαδή ο πλούτος μας. Τι είπαμε την Κυριακή για τον πτωχόν Λάζαρο και τον πλούσιο. Ο πλούτο δεν είναι μόνο τα χρήματα. Είναι και οι δυνατότητές μας είναι και τα χαρίσματα μας μπορεί να είναι και η αρετή μας που την κρατάμε για τον εαυτό μας και δεν είναι καρπό σε σχέση μας με τον Χριστό και δεν μπορούμε να την δώσουμε και στον σύνανθρωπό μας και έτσι χάνουμε το όνομά μας Όταν το δώρο δεν μας συνάπτει με τον Θεό και τον σύνανθρωπό μα δεν έχουμε σχέση όταν ο ανθρώπος δεν έχει σχέση, δεν έχει αγάπη, δεν έχει όνομα αντικειμενοποιείται ο άνθρωπος. Γι' αυτό λέμε, δεν λέμε ο Λάζαρος είχε όνομα, ο πλούσιο δεν είχε όνομα, ήταν ανώνυμος. Δεν είχε σχέση και τα χρήσια για τον εαυτόν του. Ο Λάζαρος, ο πτωχός, ζητούσε. Η ανάγκη του τον έκανε να ζητάει. Δηλαδή είχε μια, ενός είδους σχέσης, αναφοράς με κάποιον. Και είχε όνομα. Αυτό λοιπόν που μας και μας δίνει όνομα, είναι οι σχέσεις. Αλλά το θέμα είναι τι είδου όνομα έχουμε. Δηλαδή, ποιο είναι το επίπεδο τη σχέση μα. Ακόμη και όταν συναντώ κάποιον, το συναντώ για να υπηρετήσω το πάθο μου, την ανάγκη μου. Πάλι είναι κλείσιμο στον εαυτό μου. Έχω μια σχέση με κάποιον. Αλλά τι είδου σχέση, Ποιο είναι ο συνεκτικό δεσμό τη σχέση μα, Ποια είναι η βάση τη σχέση μα, Ποιο είναι το θεμέλιο τη σχέση μα, Ποιο είναι το όνομα τη σχέση μα. Αυτό το ορίζει το όνομα. Αν λοιπόν η σχέση μου είναι στο όνομα, ε, τι να πούμε, να περάσουμε καλά, δεν είναι σχέση αυτό, είναι ο Αυτός μου πάλι. Δεν έχει όνομα η σχέση, ούτε έχουμε όνομα. Ο εμπαθής άνθρωπος λοιπόν, όπως είπαμε και προηγουμένως στην αρχή, είναι ο αδέσποτος ύπος, όπου δεν έχει την, πραγμα... την παραμικρή δυνατότητα να διευθύνει τον εαυτόν του. Άλλα σκέπτεται και άλλα κάνει. Όπως λέει Απόστολος Παύλος, «Ο μισό του το πράσινο. Άλλα σκέπτομαι, άλλα θέλω και άλλα κάνω. Δεν μπορώ να καθορίσω την ελευθερία μου, τις επιλογές μου. Πάω από εδώ, πάω από εκεί. Δεν δεσπόζει κάποιος, δεν με κυριαρχεί κάποιος, δεν με διευθύνει κάποιος. Είμαι αδέσποτος. Ποιος θα με δεσπόσει, θα αναγκάσω τον εαυτό μου θα τον ελέγξω, θα τον καθορίσω και θα τον δώσω στον Χριστό να γίνει ο δεσπότη του. Αυτή είναι η άσκηση. Ελέγχω τον εαυτό μου, κυριαρχώ τον εαυτό μου. Για ποιο λόγο, όχι να είμαι ένα άνθρωπο που κυριαρχεί στον εαυτό μου, γιατί τότε θα είναι δεσπότης μου ο εαυτό μου. Αλλά δεσπόζω στον εαυτό μου για να τον δώσω υπό την διεύθυνση και δεσποτεία του δεσπότου Χριστού. Πάτε, Πάτε. και είναι φλοιάρος και μην είναι φλοιαρία και γνωριάζει και παρακολουθεί έναν άγνωστο και μάλιστα είναι και βάση μεγαλύτερη και είναι διάφορα φλοιαρία Ποιο Ποιος δεν βάζουμε φλοιάρο, λόγο γιατί απ' όλα σε κουλιά πάνω πάμε έξω την κογένειά και με διάφορα πράγματα και μάλιστα αλαφαίνεται και σε πράγματα και πάει πράγμα αυτό, γίνεται αν να να το βάλω, Όταν τον δικό Και πάει να Είναι Και Τη του, ναι. Πάει να Και εκεί που η τι γίνεται η Έχει την περιφάνια μετά; να κάνει, πούμε, να διαρίξω, να απομονωθεί <ομίου> να γνωρίσει τα χάλια του. <ομίου> να γνωρίσει τα χάλια του. <ομίου> Εάν η φλιαρία συνήθω έχει να κρύψει κάτι. Έχει να κρύψει κάποια κενά. <μα> Αν ο άνθρωπος μπει λίγο στο ταμείο να το απομονωθεί θα δει πόσο χάλια είναι και δεν θα έχει τη δύναμη να Κανείς άλλος. Λοιπόν. Είπαμε και προηγουμένως ότι αυτόν τον άνθρωπο δεν μπορεί να τον βοηθήσει ούτε ο Θεός. Χρειάζεται εσωτερικά να θελήσει ο άνθρωπος. Όταν δεν μας εξουσιάζει ο Θεός... Μα εξουσιάζουν τα πάθη. Ο άνθρωπο είναι σαν τον αβαγό που το χτυπούν τα κύματα. Είναι ανοιχτό σε κάθε προσβολή πάθου και σε κάθε δαιμονική επιρροή. Και σε κάθε άνθρωπο. Ο άνθρωπο που δεν λειτουργεί με αυτή τη διάθεση, ό,τι πάθο του έρχεται, την κυριαρχεί. Αλλά και όποιο θέλει, άνθρωπο τον εκμεταλλεύεται. Γίνεται δούλο και των παθών του και των ανθρώπων. Των ανθρώπων. Τον ανοεί τον ανθρώπο. Τον κοριδεύουν και τον χείριζουν όπω θέλουν. Τι συμβαίνει τότε? Ναι. Σε μία λίγο Πιο δύνατο σας παρακαλώ. Σε μία φιλία πολύ σκέντη φιλία και είναι πολύ ξανή πολιτή, και η οικογένεια και να είναι και ένα τέτος και να παραξηγεί άλλα να μην είναι το πάνω και να εμφώνουμε κάποιο πράγμα που πήρα σε να εξηγεί λέμε, στο άρα, είναι και να μου και ο Βουλέπτος ο τότερο άρχομες και να λέμε στο τότε, τότε, άρα, και, ανάρει, όπως το παρακεδιά και γίνεται αυτές τις παραξηγήσεις κατάλλα πια τώρα και αυτός είναι ο δεύτερος άνθρωπος που έφυγε του παρόσφαγης στο δεύτερο που παρόσφαγη λέμε του χωριτώ που κελάριο, εκείνο το τσαντάκι Ναι, ναι. Να πει να αυτό, λέμε, αυτό, αυτό αυτό, ναι, αυτό έχει να κάνει με το πόσο όριμος είναι ο άνθρωπος οι άνθρωποι να τα δούμε έτσι. Γι' αυτό είμαστε προσεκτικοί το τι λέμε και σε ποιους λέμε. Καταρχήν απαγορεύεται να μιλούμε για τρίτους. Ξεκινάει η ιστορία από εκεί γιατί να μιλούμε για τρίτους. Δεν έχει σημασία, ας μην υπάρχει κατάκριση. Η αυτό θα φέρει προβλήματα. Α είναι παρόντες και οι τρεις να μιλήσετε οι Ας είστε παρόντες και οι τρεις yeah. του δεν λέμε τίποτα Όταν μάλιστα ξέρουμε τα λαττώματα και τις αδυναμίες του mm -hmm. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος ζει έτσι εμπαθώς Ακόμα και οι φιλίες του είναι σε αυτό το επίπεδο και εξάπτουν τα πάθη. Τι γίνεται τώρα με τα πάθη μας, τα οποία γίνονται και εξαρτήσεις. Γιατί ο άνθρωπος δυσκολεύεται να ελευθερωθεί από τις εξαρτήσεις του. Λοιπόν, όλοι έχουμε τα πάθη μας. Δεν κρίνεται τόσο το μέγεθος της αμαρτίας από το τι αμαρτία έχουμε αλλά από το πόσο εξαρτημένοι είμαστε από την αμαρτία. Δηλαδή μια μικρή αμαρτία μπορεί να χειρότερη από μια μεγάλη αμαρτία φαινομενικά ανάλογα με το βαθμό εξάρτησης και τη διάθεση να ελευθερωθούμε ή όχι. Επομένως η αμαρτία δεν κρίνεται εξωτερικά αλλά αν ο άνθρωπος έχει εσωτερική διάθεση να ελευθερωθεί για παράδειγμα λένε σε αυτούς που είναι εξαρτημένοι η πιο επικίνδυνη εξάρτηση είναι το, το αλκοόλ γιατί? γιατί είναι νόμιμο κυκλοφορεί παντού δεν το θεωρούμε σημαντικό λίγο τσουκου, τσουκου, τσουκου. να η εξάρτηση δεν κάνω κάποια μαρτία το άλλο είναι ναρκωτικό το πιο φανερό είναι πιο επικίνδυνη αυτή η εξάρτηση Ποιο επικίνδυνε αυτό το πάθος καμία φορά. Με αυτή την έννοια λοιπόν αυτό που μας συνδέει ή όχι με τον Χριστό είναι κατά πόσο θέλω, είμαι αποφασισμένος και προσπαθώ και αγωνίζομαι να πάψω να έχω κοινωνία με την εξάρτησή μου, με το πάθος. Πώς μπορώ να κοινωνώ το σώμα και το αίμα του Χριστού, να έχω κοινωνία με τον Θεό και να έχω και κοινωνία με το πάθος. Μα ποιο θα ελευθερώσει τα πάθη του, Αυτός που θέλει. Μα δεν ελευθερωνόμαστε. Είμαι όμως σε θέση, είμαι σε διαδικασία. Ζητώ, πονώ, προσπαθώ, έχω τέτοια ο, και τέτοια διάθεση. Να θέσω ένα ερώτημα που μπορεί να είναι σκανδαλιστικό. Τι είναι η μεγαλύτερη αμαρτία, Το κάπνισμα ή η η Η μοιχεία γιατί είναι μεγαλύτερη Αν κάποιος Είναι σε κατάσταση μοιχείας Αλλά συντρίβεται και μετανοεί και το κόβει Είναι σε χειρότερη μοίρα Από αυτό που λέει τσιγάροι και πιούν το κακό Και εξαρτώμαι αυτό και δεν μπορώ να το κόψω Δεν είναι εξάρτηση αυτό γιατί Επειδή εύκολα κυκλοφορεί και το βλέπουμε Εντάξει το τσιγάρος Το τσιγάρο δεν είναι πρόβλημα καπνίζει. Αν εξαρτάσεις από αυτό Και ζει από αυτό και φοβάσαι μην το χάσεις και είσαι ερωτευμένος με αυτή σου την ανάγκη και είναι τη μεγαλύτερη αμαρτία. <συγλώσεις> Στη μοιχεία κάνεις κακό σε κάποιον, με τη συγχάρω στον εαυτό σου. Ε, ο εαυτός σου είναι ξεχώρο από το σύνολο. Θεολογικά δεν είμαστε μέλος μιας ενότητας. Το κακό του δικού μου δεν επηρεάζει το κακό του άλλου. Υπάρχει εδώ ιδιωτική και αστική έννοια του κακού ή του καλού. Ακριβώς εδώ υπάρχει ένα άλλο πάθος Η ιδιωτική προσέγγιση της ζωής Η αυτόνομη προσέγγιση Η ατομική προσέγγιση της πνευματικής ζωής Δηλαδή εγώ δεν έκανε κακό σε κανένα Έκανε, κακ... έκανε κακό στον εαυτό σου που είσαι μέλος του όλου Μέσα από την κοσμική αντίληψη ναι Αλλά στην πνευματική ζωή δεν υπάρχουν ιδιωτικά Ούτε ατομικά Υπάρχει το όλον Όταν κάνω κακό εγώ στον εαυτό μου κάνω κακό στο όλον γιατί είμαι μέλο του όλου. Και πολύ περισσότερο, αν κάποιο είναι παντρεμένος. θίγει την υγεία του που είναι το μισό του συνόλου. Αρρωσταίνει και ο άλλο ουσιαστικά. Αν συμπάσχουν, είναι αληθινή σχέση. Δεν είναι μυχεία αυτό. Δεν είναι προς... ερωτική προσβολή αυτό. Όταν είσαι ένα ζευγάρι και ζει εμπαθώ, αρημανίου καπνίσου, δεν μπορεί να το ελέγξει. Και δεν θέλει το ελέγξει και το λατρεύει και είσαι ερωτευμένο με αυτήν την ανάγκη. Τι είναι, δεν έχει χειρότερη για ποιο λόγο, τη μηχέ τη βλέπεις, λες, ήμαρτο, μπορεί να διορθωθείς. Το άλλο δεν κάνω και τίποτα, λες. Άρα αυτό που μας καθιστά, δεν θα μιλήσουμε θικιστικά, αλλά είναι το ποσοστό εξάρτησή μα. Και πόσο ερωτευμένοι είμαστε με αυτό το πράγμα. Και πόσο είμαστε έτοιμοι στο όνομα μιας σχέσης, μιας αγάπης, να ελευθερωθούμε από το πάθος. Ρούλη. Τίποτα. Για πρισ... πώς Πώ, το Μα γι' αυτό λέμε. αγαπώ τον εαυτό μου γιατί αγαπώ και τον άλλον Αγαπώ τον εαυτό μου μέσα στην αγάπη του, ό, του όλου και του άλλου, όχι αυτόνομα όνομα. δύσκολες έχουμε όμω, γιατί δυσκολίε. Ναι, Γιώργο Ζητούμε το έλεό του. Δεν το υποδεικνύουμε χαρίσματα. Ζητείτε τι αυτόν, όχι τα χαρίσματα όταν λέμε ζητούμε αυτό όταν λέμε ζητούμε το έλαιό σου σημαίνει ζητούμε αυτό αυτός είναι το χάρισμα υπήρχε το χαρισμά του και το δωρεό και σαφώς εφόσον έχουμε κοινωνία μαζί του θα έχουμε και τα χαρίσματά του τα δώρα του αλλά δεν απομονώνουμε τα δώρα και τα χαρίσματα από τις σχέσεις και από το πρόσωπο Άνισε αυτό που είπε η δεύτη έχουμε μία να θεωρούμε αγαπητοί αμάμα αυτό Άλλους και όσους των εαυτών. Εδώ κρίνεται πολύ πουλά το αυτοκαταστροφικό και μάλιστα χωρίς να θεωρούμε ότι είναι και κακό. Αυτό μόνο ήθελα να εντοπίσω. Mm -hmm. Αλήθεια είναι. Είπε η Αναστασία ότι το κακό το θερούμε μόνο ως μια προσβολή έναντι του άλλου και όχι αυτό που είναι και τελικά αυτοκαταστροφικό, το οποίο προσβάλλει και το όλο. Καθώς μια είναι του το πράγμα είναι διαφορετικά το σπίτι το για μένα Δηλαδή είναι ναι, είναι πολύ σωστό αυτό που λες. <coughs> είναι πολύ σωστό αυτό που λες αρι, αρι, Αριστίδης. Ο Αριστίδης λέει ότι έχουμε συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Δηλαδή το πάθος μου είναι κάτι που έχει είναι τα αισθητά. Το βλέπω, το αγγίζω, το γνωρίζω. Και, εξ, και θα θυσιάσω κάτι γνωστό για κάτι άγνωστο. Έτσι δεν είναι. Είναι άγνωστο βεβαίω. Κάτω Ναι. Μιλούμε λοιπόν για ότι είναι άγνωστο αυτό ο προσδοκόμενο, είναι όμω γνωστότάτη, δεν στέκει φιλολογικά. Είναι γνωστότάτη όμω, η ανάγκη μα για τον άγνωστο. Ο πόθος μας μέσα μας. Αν λοιπόν ικανοποίησαι με τα γνωστά σου, μην με αυτά. Όμως υπάρχει και ένα κενό μέσα μας που είναι απολύτως γνωστό. Που ποθεί τον άγνωστο. Και έτσι είναι γνωστός μας. <κυρίζει> Αλλά χρειάζεται ανδριοφρόνημα φρόνημα. Να ξεπεράσουμε τη λογική μας. Να ξεπεράσουμε τα αισθητά. Γι' αυτό το λόγο είναι μόνο για τους ανδρείους αυτός ο άγνωστος. Αν δεν είμαστε σε θέση... Αυτού του ανδρίου φρονήματος να ξεπεράσουμε την ακιδία μας που μας οδηγεί σε μια συνθηκολόγηση με αυτά που ζούμε, με τη συνήθεια της ζωής μας δεν μπορεί να προχωρήσουμε. Χρειάζεται λοιπόν να απορρίψουμε την συνθηκολόγηση με τη συμβατικότητά μας στην οποία μας οδηγεί η ακιδία του μη δεδομένου, του αγνώστου. Όμως έχουμε ένα εφόδιο μέσα μας. Το κενό που νιώθουμε, που είναι ευλογία, που είναι γνωστή η ανάγκη μας για τον άγνωστον, μας ταλαιπωρεί, δεν ξέρουμε πού να σταθούμε. Είμαστε μετέωροι. Αυτό ο υπαρξιακός μας μετεωρισμός, που δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε, είναι πάρα πολύ γνωστός. Και μας οθεί να αναζητήσουμε. Αλλά προϋποθέτει κάτι άλλο. Ανδρείο φρόνημα. Που είναι και η αιτία, η απουσία του ανθρώιου που δεν μπορούμε με τα πάθη μας. Για ποιον λόγο? Γιατί... Συγγνώμη, ή... ή... Κάποτε να στην για άλλο Ναι. Ναι, πες Ας το αφήσουμε για άλλη φορά. Ας πιάσουμε τα χοντρά εμείς τώρα. Ας έχουμε και μια ζωγραφική να παίζουμε λίγο. Να πας θα να ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, Οι εξαρτήσεις, ναι και κάτι ακόμη ότι ακόμη και η σχέση των ανθρώπων μπορεί με το μυαλό να μην έχουμε σκοπό να κοροδιάσουμε ε, κάτι αλλά μαθηματικά πάντα υπάρχει κανότητα. Ο μέτρας εκεί που πέρα είναι τόσο γνωστά, δηλαδή έχουμε μια γεννιακή σχέση, γιατί τα βλέπουμε καθημερινά. Ναι, ναι, ναι. Και ήθελα να ρωτήσω και κάτι ακόμη, ότι αν η προσπάθειά μας να φύγουμε από κάποιο πάντος γεννά κάποια... Ε, δυστυχία, αυτό εδώ πέρα, μήπω ε, υποδηλώνει κάτι, μήπω είναι άλλη Όταν προσπαθούμε να πολεμήσουμε από άνθρωπο, φαίνει δυστυχία. Ε, ναι, ναι, να θα, θα πούμε αυτό βέβαια. Φαίνει δυστυχία, τι άλλο να φέρει. Λοιπόν, καταρχήν, ε, όταν αποφασίσει ο άνθρωπο να δει τον εαυτό του και να πάρει πραγματικέ αποφάσει, και όχι μια από εδώ και μια από εκεί να συνδυάζει και τα δύο, έχει τρομερή σύγκρουση μέσα του. Τρομερό διχασμό. Αρχίζουν οι ζαλάδες, οι εφηδρώσεις. Μια από και μια από εκεί, σε τραβούν και δύο κόσμοι. Αυτό είναι τρομερό. Ή αν αυτό το κάνεις για να νιώσεις δικαιωμένο και να πολεμήσεις τα πάθη, και εγώ ελευθερώθηκα από αυτό, θα ελευθερωθήσεις με τα πάθη σου, αλλά θα γίνεις και ψυχολογικά προβλήματα. Αν όμως αυτό το κάνεις εμπιστευόμενος την αγάπη του Θεού, η προσπαθώντα να πλησιάσει την αγάπη του Θεού και επαιδείοντα τη χάρη του, και όχι για να είσαι ένα καλό άνθρωπο, αλλά για να είσαι άνθρωπο που μπορεί να κοινωνήσει του άλλου, έχει άλλε προεκτάσει. Γι' αυτόν τον λόγο, πολλοί χριστιανοί μπορούν να αγωνίζονται με τα πάθη, αν δεν αγωνιστούν στη σωστή βάση, δηλαδή για να οικοδομήσουν σχέση αγάπη και με το Θεό και τον άνθρωπο, αλλά απλώ να οικοδομήσουν μια σχέση με τον εαυτόν του αυτοδικαιωτική. Αυτό θα φέρει πάρα πολλά προβλήματα. Λοιπόν τα πάθη δεν τα νικούμε αποθώντας τα και συγκρατώντας τα αλλά μεταμορφώνοντάς τα. Αυτή η ορμή, η εμπαθής κίνηση που δόθηκε στον άνθρωπο είναι η, η, η ο πόθος μας για την αλήθεια, τον Θεό. Που διαστράφηκε, διαστράφηκε και στράφηκε, εκτροχιάστηκε στράφηκε προς, το, προς την άρνηση. Μέσα μα έχουμε πάθο, την ευλογία το πάθο. Είναι η ορμή μα προ την αλήθεια. Είναι η ορμή μα προ το φω. Τι είναι αμαρτία, Αυτή η ορμή προ το φω και την αλήθεια στρέφω στο ψέμα και στο σκοτάδι, που εκφράζεται δια τη φυλαυτία. Έτσι λοιπόν, δεν ακυρώνω την έννοια του πάθου, αλλά την επανατοποθετώ και την ερωτική έφεση, αυτό το πάθο, αυτή την ορμή, τη στρέφω στον Θεό. Τη στρέφω στην αλήθεια, τη στρέφω στο φω. Έτσι ο άνθρωπο δεν λειτουργεί με καταθλιπτικότητες και μάλιστα ακόμη περισσότερο όταν πιστεύεις ότι αυτό δεν θα το κάνεις μόνος σου αλλά με τη χάρη του Θεού Αν το κάνεις μόνος σου τρελαίνεσαι, δεν μπορεί. Γιατί η κυριότερη αιτία των ανθρώπων των εξαρτημένων που δεν ελευθερώνται από τα είναι το πρώτο είναι η απόγνωση, η απογοήτευση Δεν πιστεύουμε ότι μπορούν να ελευθερωθούν είναι χαμένο παιχνίδι λένε και συμβάστοι με αυτό που είναι και εγώ λέω τώρα, τι μα λέει ο άλλο. Τε... Εγώ έχω ζήσει με αυτή την έννοια. Εγώ θα πεθάνουμε αυτό. Τελείωσε, λέει ο άλλο. Όχι, δεν θα πεθανώ με αυτό. Και στα βαθιά γερμανικά μα δεν είναι. Να έχουμε αντιστάσει. Να έχουμε, έχουμε ανατροπέ μέσα μα. Δεν υπάρχει χειρότερη αμαρτία. Α μην κάνει τρομερέ αμαρτίε. Τότε συμβιβάστηκε με ένα μέτριο επίπεδο ζωή και δεν κινείσαι δυναμικά. Να είσαι πάντα νέος σε αυτή την αναζήτησή σου. Είσαι ένας νεκρός άνθρωπος. Ας μην είσαι τρομερά αμαρτωλός. Το ζεις συμβατικά. Συνθηκολογείς με τη ζωή σου. Με τον τρόπο που ζεις μέχρι τώρα. Και δεν κάνεις ανατροπές μέσα σου. Ε, τι να πούμε από εκεί πέρα. Καλύτερα να συναρκωμανείς. Και συνήθω οι χριστιανοί έχουμε αυτό το μέτριο. Συνθηκολογούμε με τα δεδομένες ζωής Λέμε πού να χάσω τώρα αυτά, χάσω εκείνο, χάσω τώρα τι γίνεται. Γιατί φόβομαστε να χάσουμε γιατί δεν βρήκαμε κάτι άλλο. Γιατί δεν πιστεύουμε ότι θα βρούμε κάτι άλλο. Έτσι λοιπόν, η πρώτη αιτία και που είναι εμπόδιο απεξάρτησης από τα πάθη μας είναι η απογοήτευση. Είναι η απόγνωση. Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει ελπίδα νόρθωσης. Νιώθουμε ότι η ριζική μεταβολή η ριζική μεταβολή μα και η αναφορά μα προ τον Θεό νομίζω κάτι τρομερό. Το Θεό είναι πάρα πολύ βαρύ. Το σκεφτόμαστε και ζαλιζόμαστε. Εγώ αυτό πώ θα το ξέρω, μου αρέσει αυτό το πράγμα, πώ θα γίνει. Και το, με, τη, με τη σκέψη μόνο να πολεμήσουμε τα πάθη μα ταραζόμαστε. Δηλαδή, μα φαίνεται δυσβάστακτο το φορτίο. Η απογοήτευση λοιπόν και η αίσθηση ότι δεν μπορούμε να αρθρωθούμε και η αίσθηση ότι αμφισβητούμε να αγωνιστώ, αλλά και τι θα κερδίσω. Φοβούμαι θα και τι συνέπειε μετά το αγώνα μα. Εγώ θα, θα κόψω κάτι, αλλά τι συνέπειες θα έχει γι' αυτό, Τι θα κερδίσω, Τι θα ωφεληθώ. Δεν είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα του αγώνα μα και τι θα κερδίσουμε από αυτό. Θα κόψω τούτο, θα κόψω το άλλο και εγώ τι θα κερδίσω, λέμε αμέσω. Έτσι λοιπόν, έχουμε συνηθίσει στη μαλθακότητά μα και στο βούρκο μα και τον αποδεχθήκαμε. Και έχουμε πάθια νοσία. Δεν μας συγκινεί η διάθεση να αλλάξουμε. Δεν έχουμε κίνητρο να αλλάξουμε. Είναι ανεμική η πίστη μας. Δεν έχουμε κίνητρο να αλλάξουμε. Εμείς θέλουμε κίνητρο. Είμαστε τόσο μεταπτωτικοί που λέμε να κάνω αυτό. Αλλά τι θα κερδίσω. Γιατί να το κάνω. Θέλουμε κίνητρο. Δεν μας είναι αρκετό το κίνητρο τη σχέση. Λέμε ας δούμε πρώτα να μας εσύ και δεν κάνουμε τον αγώνα μας. Α μου πει σίγουρα κάποιο ότι υπάρχει βασιλεία του νερό και μετά να αγωνιστώ. Α μου πει, να το πούμε πιο απλά, κάποιο ότι αυτό ο αγώνα θα μου δώσει χαρά, ευθύγη και μετά θα αγωνιστώ. Δεν ρισκάρουμε. Όταν δεν ρισκάρεις, δεν υπάρχει πίστη, δεν υπάρχει θυσία. Τι είδου θυσία είναι όταν είναι σίγουρα τα πράγματα. Όταν δεν έχουμε τέτοιου είδου τόλμη, πώ να ευλογήσει ο Θεό στην ψυχή μα. Όταν δεν είναι άλμα προ το κενό η ζωή μα, δεν αξίζει να ζούμε. Οι βεβαιότητε της ζωής αχρηστεύουν τη ζωή και την ομορφιά της ζωής. Το τόλμημα στο κενό και το ανδρείο φρόνημα είναι που τιμώ ο Κύριος μας. Γι' αυτό είναι καλύτερα να μαρτάνεις μέσα σε αυτή την τόλμηρότητά σου και σε αυτό το άλμα παρά να είσαι εξασφαλισμένος σε μια μετριότητα. Αγαπούμε λοιπόν τα πάθη μας, αυτή είναι προϊόν και δεν θέλουμε να τα χάσουμε. Δεν τα χάνουμε όχι γιατί... Μα στενεχωρεί τα πάθη. Όχι, μα στενεχωρεί είναι συνέπεια των πάθων. Εμεί είμαστε ερωτευμένοι με τα πάθη μας. Τα αγαπούμε πάρα πολύ. Και απλώ έχουμε τον Θεό να μα εξασφαλίζει κάποιε βεβαιότητε και να μα διώχουν κάποιε φοβίε και ασφάλειε που έχουμε. Έτσι λοιπόν, τα έχουμε τον Θεό για να μην πεθάνω, να καλά την υγεία μου, να οικονομήσω, να βρουν μια καλή γυναίκα, ένα καλό άντρα. Ε, εντάξει, αρκετή δουλειά του μέχρι και μετά τη δουλειά μου. Τα πάθη μου. Δεν είναι καθαρή αυτή η στάση. Δεν είναι καθαρή αυτή η σχέση. Έτσι παιδευόμαστε όλοι. Όσο γνωρίζω τον εαυτό μου δεν ξέρω κάποιοι άλλοι που είναι πιο ελεύθεροι. Για να γίνει κάτι πρέπει εσωτερικά να ελευθερωθούμε, να αποφασίσουμε εσωτερικά. Η γνώμη μας, η επιθυμία μας, το είναι μας να απελευθερωθεί από το βάρος του εαυτού μας. Εσωτερικά δεν πάρουμε την απόφαση... Δεν γίνεται τίποτα. Εσωτερικά να πάρουμε απόφαση να απελευθερωθούμε από τον εαυτό μας. Δεν μπορεί να προχωρήσει ο άνθρωπος. Τότε θα, θα βρίσκουμε διάφορους δεσποτάδες που να κάθονται στο κεφάλι μας και αφεντικά. Και συνήθως μπορεί να το είναι το άλλο. Αλλά και οι σχέσεις μας. Οι σχέσεις μας μπορεί να είναι μια δουλεία. Πώς. Όταν απαιτώ απ τον άλλον. Όταν κρινιάζω από τον άλλον. Όταν ζητώ να μου φέρετε έτσι, να μου φέρετε αλλιώ. Όταν κάνω διδασκαλία στον άλλο, να διορθωθεί. Όταν δικαιολογώ τον προβληματισμό μου σε σχέση με τον άλλο. Λοιπόν, όταν αγωνιώ για τον άλλο, για τη συμπεριφορά του, όταν προβληματίζομαι για τον άλλο, όταν θέλω να διορθώσω τον άλλο, όταν παραπονούμαι στον άλλο, όταν απαιτώ από τον άλλο, αυτό είναι μια δεσποτεία. Δηλαδή οι σχέσεις μου έρχονται και κάθονται στο κεφάλι μου. Μου γίνονται μέρημνα όπως ακόμα και νόμιμο φαίνεται όταν οι γονείς νοιάζουν για τα παιδιά αλλά τι είδους νοιάξιμο είναι και σε ποιο βαθμό αν αυτό το νοιάξιμο γίνει προβληματισμός και αγωνία μου κάθεται στο σβέρκο με εξουσιάζει αυτό και θα το καταθέτω στον Θεό να, Ναι ε, Μοιάζει σαν ο άνθρωπο να είναι κατηγορούμενος για τα πάθη όπου όμω το πάθο. Θα ήθελα να μα μιλήσετε για την προέλευση του πάνω. Αν δεν το έχεις, τότε είσαι σε μία μετριότητα και δεν μπορείς να βρεις το όλο. Από την άλλη μεριά, αν είσαι στη μετριότητα, είσαι μέχα με χαλαρός, αλλά είσαι απαθής και άρα καταδικασμένος από την ανάπω. Μου μοιάζει λίγο να είναι αδιέξοδη. Πρέπει δηλαδή να πυρανιέσεις συνέχεια και να σε δυστυχίσεις για να απαλλαγείς από το πάνω, ή να είσαι στη μετριότητα και άρα καταδικασμένο να είσαι εκτός του όλου. Είσαι καλεσμένος να ξεφύγεις από τη μετριότητα και να ζήσεις την ελευθερία των Υιών του Θεού. Αν το καταρθώνεις με τα πάθη και το χαίρισαι να μένεις στα πάθη. Αν δεν το καταρθώνεις και βλέπεις την αρρώσια αυτό, πολεμάς το πάθος. Και δεν είναι δυστυχία, είναι ελευθερία. Είναι χαρά. Γιατί έχει προοπτική. Επομένω, σαφέστατα, αν κανείς βρίσκει τη χαρά στη μετριότητά του, μείνει. Αν βρίσκει κανείς την χαρά του στα πάθη του, Δεν μας επιβάλλει κανείς να πολεμήσουμε με τα πάθη μας, ούτε να ξεφυγούμε από τη μετριότητά μας. Ο ίδιος ο εαυτός μας θα είναι μάρτυρας τούτου. Αν όμω ζήσουμε και δεχθούμε και βιώσουμε ότι η μετριότητα δεν μας ελευθερώνει, δεν μας δίνει ζωή, ούτε τα πάθη μας πάνε παραπέρα, τότε είμαστε αναγκασμένοι να καταλάβουμε ότι αυτό είναι ασθένεια και να την πολεμήσουμε για να θεραπευτούμε. Το καταλαβατε; Η προέλευση των παθών μπορεί να είναι ποικίλη προελεύσεως. Μπορεί να, είμαστε, να έχουμε μικρή ευθύνη, μπορεί να έχουμε και μεγάλη ευθύνη. Μπορεί να έχουμε καθόλου ευθύνη. Όμως η ευθύνη μας είναι πώ το παθετούμε θα. Πώς χειριζόμαστε την ελευθερία μα, το αυτεξούσιό μα, Την εξουσιαστικότητα που μας χάρισε ο Θεό. Μας έκανε εξουσιαστές ο Θεό. Πώς τη χειριζόμαστε αυτήν εξουσιαστικότητα. Ας πούμε, θα μιλήσω Πέρες με το δουλεύεις παραγωγικά. δουλεύεις παραγωγικά, περισσότερο, όμως τον στον εργοδότη, να από πάνω σε <στά> πέντε <στά> εβδομάδες. Έρχεται το μέσο που δουλεύει, ενώ το που δουλεύει, ενώ παίρνει το μέσο που δουλεύει, με που δουλεύει, που δίνεται από το σχέψε τη δουλειά του δεν να δωσμένη το βλέπετε που είναι η πιο παρατήρηση στο αυτό που πρέπει να Σαφέστατα Σαφέστατα, διάφωνη κανείς αυτό ε, βέβαια Μα δεν θα του πεις την αλήθεια, θα διαπραγματευτείς, δουλειά σου είναι Αν τα πας καλά δώσ' μου και εμένα ένα <laughs> Λοιπόν, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα αν θέλετε Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων, ημών Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελέησον και σώσον